Thank you. Είμαστε και απόψε δεύτερα βράδυ Λοιπόν είχαμε μια επανάληψη Του κυρίου Λεμόνι γιατί είχε ένα θεματάκι Στο σπίτι Και η κυρία Τζάννη είναι εδώ live Όπως και η επόμενη εκπομπή Με την κυρία Νάντι Παπαμίτσο Από το στούντιο της Κρήτης Αγαπητοί φίλοι, να μην καθυστερούμε, να καλησπέρισουμε τη φίλη μα την κυρία Τζέντα. αγαπημένοι όλων, και μετά θα πω και καλησπέρε στο αγαπητό κοινό, <laughs> Καλησπέρα και από μένα να είστε καλά. Για Γιατί να έχετε μια καλή εβδομάδα. Ε, από ό,τι φαίνεται, Αν και βρέχει τώρα δηλαδή, ασφαλώ να μην Ε καλά, η Αττική είναι μερικέ ώρε μόνο, και η μετά... μετά βγαίνει Για ο ήλιο. Είναι το, το, το ευεργετημένο από το σύμπαν. Κομμάτι Σημήνα. του πλανήτη ναι, Την προηγούμενη ομάδα που είχε παγετούς Παντού 10, 20, 30 από το 0 Ευρώπη κλπ Έχει λιακάδα να πούμε Βέβαια με 18 και 19 βαθμούς ναι, Γι' αυτό μας πέφτουν μου φαίνεται Μάλλον ένας από του πολλούς μόνον. λόγους Είναι αυτός ναι Λοιπόν, τι έχεις ετοιμάσει σήμερα ε, Σήμερα όπως είχα υποσχεθεί Θα συνεχίσουμε το περιψυχής ναι. Λιγάκι και μετά ναι. Όπως τους έχω υποσχεθεί Ότι κατά διαστήματα θα κάνουμε Θα μπαίνουμε και σε Σε ζητήματα αυτό που λέμε ψυχολογία, ναι, ναι, αυτό, κοινωνικά. Λες, Σήμερα θα μιλήσουμε. Το είχαμε υποσχεθεί από την προηγούμενη φορά. Όχι μόνο ιστορία, για με το τη πώς, για του όρου. Για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων. πώς δηλαδή μπορούμε να κρίνουμε κάτι που ακούμε ή κάτι που διαβάζουμε, ναι. ή αν έχουμε ένα πόστο ευθύνης, ναι. πώς πώς μπορούμε να, να παίρνουμε σωστέ αποφάσεις, Τι εμποδίζει την ευθυκρισία μα, αλλά και στην προσωπική μα ζωή. Εννοείται. Εντάξει. Δεν μου και λες θα τώρα, τα πούμε. Αφού λε περιψυχή, επειδή μα έχει βγει η ψυχή, με αυτά που διαβάζουμε και ακούμε, για πες τίποτα να μα ψυχώσει. Να μα εμψυχώσει. Έμψυχώσει. Έχουμε καταλάβει για ότι λένε. υπάρχουν δύο άνθρωποι, δύο στρατευμένα παιδιά. Ναι. <Και> τώρα <Και> το γυρίσανε όμοιροι. Το λένε επίσημα αρχίλη. Είναι όμοιροι. <Και> Γιατί είχαμε εμπόλεμη κατάσταση και πήγαν όμοιροι. Μα αυτό του. Επειδή είναι Έχουμε, ναι. Αυτό θα κάνει και Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει. Λοιπόν και. και έχει τέτοια άντερα, δηλαδή, για να κάνει. Και. Εντάξει. Δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία. Να, τίποτα. Έτσι. Η Μάγνα Κάρτα. Έτσι. Ήταν, είναι ένα ορόσημο. Θεωρώ ότι δεν ήταν η εμφάνιση τη τυπογραφία. Αλλά ε, η Μάγνα Κάρτα που ε, ε, άρχισε να ε, ανοίγει ε, στο φως το, το, το σκοτάδι του Μεσαίωνα που δεν μπορούσαν να σε φυλακίσουν γιατί μέχρι ναι. τότε σε φυλακίζανε και δεν σου ναι, κι ναι. σε επαγγελάνε κατηγορία και όποτε σε μέσα ξεχνούσανε. μέσα και βλέπουμε, ναι. Τέλειος, επέθαινες. Λοιπόν, ε, έπρεπε να σου επαγγελθεί κατηγορία. Λοιπόν, και ένα δικαστής. Εδώ πέρα δεν έχει απαγγελθεί κατηγορία. Είναι πάνω από. Πάμε δύο εβδομάδες τώρα. Παραπάνω. Παραπάνω. Λοιπόν, αυτά είναι. Πόσε κάνουν εδώ πασία Αυτά είναι γελιότητε έτσι. είναι, ναι, μόρα, και, δε... είναι και νομίζω, και νομίζω είναι, ότι ευθύνεται και η, η αρχική ε, διαχείριση του ζητήματος που έκανε η κυβέρνηση. Ναι, βιαστήκα να κάνουν δηλώσει. Οχ, καλά. Λοιπόν. Τώρα α... βλέπω εδώ σε ένα μπλοκ λέει Παρέμβαση Μέρκελ για του στρατιωτικού. Δηλαδή, εντάξει τώρα ξέρεις. Ε, καλά, θα μας κάνουν και χάρη. Ε, βέβαια, μας του κάνουν Ο δώρα το Πάσχα. είναι να είμαστε υπό υπομυρίαν όλο το έθνος ναι. και να μας κάνουνε πώς να το πούμε τώρα, να μας κάνουνε μερικές χάρες ναι. για να τους χρωστάμε και ευγνωμοσύνη, κατάλαβες. Βέβαια, πήρατε εγώ τι καλό παιδί που είμαι, που χάρη στην Αθήνα και τα συμφωνήσαμε να κάνω αυτό και σε εκείνο για να περάσετε τα μνημόνια... Και τα μακεδονικά, κατάλαβε πώ δουλεύει το έργο, Λίγο λοιπόν, πάντων, αυτή βαρό. τη στιγμή είναι σε, σε επίξηρου ακμή δηλαδή η, η, η χώρα. Δηλαδή, η χώρα πληρώνει έναν εφιάλτη σε όλα τα παιδεία και επίπεδα. Αν δεν το καταλάβει ο ελληνικό λαό αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι, είναι άξιο τη τύχη του. Και από την άλλη Μαρία, τη μεριά. Εγώ δεν το έχω καταλάβει, και... τι να κάνει τώρα, εγώ το έχω καταλάβει εσύ, οι άλλοι 50, 200, 1000, τι κάνουμε. βγήκανε στον δρόμο. Και τα λοιπά, χτες στη Νέα Υόρκη είχε στο κτίριο του ΟΙΕ διαδήλωση και λοιπά. Ε, τι, τι, τι να κάνει να πάρει η ανίστη, να, να, να κάνει τι δηλαδή παιδί μου Να εμψυχωθεί ψυχολογικά και να το διαρρεύσει, ναι μετά τι τώρα, Να σου ανίστη. πω κάτι, αυτό, αυ, αυτό που άκουσα και που πρέπει να το κάνουμε ε, για λέγε. Ε, Κάπου εκεί είδα έναν παλιό μου φίλο που μετήχα και σε εκπομπέ του τον ε, Χαριτάτο ναι. Ε, που είπε ότι θα πρέπει να μιλούσε με έναν ένστολο δικό μας Ένα από στρατηγό, κάτι τέτοιο Λεσμάτω, Δεν είμαι ναι. σίγουρη κιόλας Γιατί ναι. ε, τυχαία ανοίγω για να διαβάσουμε ναι. εφημερίδες αυτό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Ε, Και είπε ότι πρέπει να κάνουμε μποϊκοτάζ Στα προϊόντα τα τουρκικά Σωστό, Σε όλα εδώ. τα πεδία. Να ελέγχουν τι δαλίκες ή το κατ' Και να πάψουν να, να πηγαίνουν οι Έλληνες εκεί ναι. Έχουμε μ, τα πάντα στην πατρίδα τη διά μας Εννοείται. Και είναι σκόπιμο, σκόπιμο περισσότερο από κάθε άλλη φορά να προτιμάμε ελληνικά προϊόντα Εμείς Γιατί... το εδώ τα λέμε χρόνια και το ξέρεις ε, Πρέπει να βοηθήσουμε αυτή τη χώρα Εγώ θα ήθελα όμως να καταγγείλω κάτι Α, Και ταυτόχρονα να πω ένα μπράβο Στον Γκλέτσο λέγεται ο δήμαρχος της Αυλώνας όχι για να ακούσω τι θα πεις Για να ακούσω Ναι διότι με προκύριξε Αυτόν τον, τον άθλιο Που ε, Ή αυτούς τέλος πάντων δεν ξέρω Που πετάξανε φόλες Και σκοτώσανε υπέροχα δέσπετα σκυλάκια ε, Τα οποία τα είχαν εκεί Και ο Δήμος κάπω τα Και ναι. καλά κάνει ε, ναι, βέβαια. βέβαια και για μένα οι Δήμοι Θα πρέπει να, να βρουν χώρου Να τα στεγάζουνε Έτσι λοιπόν και ε, προκήρυξε αυτούς, πάντως αν τον βρουν να, να ξέρει ότι η νομοθεσία είναι... Πάρα πολύ αυστηρή. Πάρα πάρα πολύ αυστηρή. Δηλαδή ένα πράγμα που το μόνο ίσως για μένα που ήταν καλό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μόνο για μένα ναι. όπως αποδείχθηκε, ήταν ακριβώς η νομοθεσία για την προστασία των ζώων. Λοιπόν διαβάζω το ό,τι μου γράφουν Δεν μου λες τώρα γιατί είναι τόσο αυστηρή Για να κλείσουμε τον προλόγο Τόσο αυστηρή νομοθεσία Για τα ζώα Και δεν είναι για τα άλλα ζώα που λέγονται άνθρωποι Κοίταξε Δηλαδή σκοτώνει ο άλλος τώρα Καναδιό Εξ αμελίας Λέει του ξέφυγε Τρώει πέντε χρονάκια Στα δυόμιση βγαίνει έξω Κοίταξε, Και η φόλα στα ζώα κοστίζει Και καλά κάνει Κατάλαβες τον να πω Ναι ναι. Κοίταξε να σου πω κάτι ε, Υπάρχει νομοθεσία ναι. Απλώς δεν εφαρμόζεται Και εφαρμόζεται με παραθυράκια ε, Εκείνο το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε Είναι ότι η προσπάθεια του υπερσυστήματος ναι. Είναι να απομειωθεί η αξία άνθρωπος το Καταρχήν τον άνθρωπο τον έχουμε πλέον τοποθετήσει ε, κοντά στην <χαι> ενέργεια, στις πρώτες ύλε, Τον έχουμε τοποθετήσει σε μια κατάσταση που είναι όρος της παραγωγής. Ναι, ναι, ναι. Και έχει τις, την ίδια μεταχείριση με τις άλλες ε, καταστάσεις. Ναι. Που δίνουν κέρδος στο ναι. υπερσύστημα Λέει εδώ τώρα μια φίλη φίλος Ο άνεμος Τα αρνάκια και τα κατσικά κατσικάκια λίπο, Θα σφαχτούν τώρα το Πάσχα Δεν είναι έγκλημα ποιος κοροϊδεύει ποιον ναι, Εγώ προσωπικά <στοί> να ξέρουν Ότι είμαι χορτοφάγος Το ξέρουν αυτό ναι, Τρόψαράκια. ψαράκια Μόνο. Και μάλιστα ψαράκια Μικρούλια σαρδελίτσες Μπράβο, τα είναι αυτά. Ε, Όχι γιατί μολύνουν τις θάλασσες και δεν κάνα σαργουδάκι σε κανένα νησάκι έτσι αν αλλιευθεί. Ποιος να δεν είσαι κρεατοφάγος με την ευρία έννοια του όρου. Ναι δεν είμαι όχι. Ναι. Και, δεν, και το κάνω πολύ συνειδητά αυτό και να σα πω και κάτι. Όταν αρρώστησα από καρκίνο οι γιατροί μου μου είπαν ότι έχουμε έναν πολύ... Γιατί είχα επιθετική μορφή. Έχουμε έναν πολύ ισχυρό σύμμαχο τη διατροφή μου. Έτσι μου είπαν. Βέβαια. Γιατί ακριβώ δεν έτρωγα κρέατα. Ε, λοιπόν, από την άλλη τη μεριά έβγε. Στέλνουν εδώ και λένε Εύγε <laughs> λοιπόν... Άρα είναι ταυτόσιμη κατάλαβες. Ωραία. Θα... Εκείνο που θέλω Θα... να πω είναι Ότι στην αρχαία Ελλάδα Η δολοφονία Αλόγου και σκύλου Είχε την ίδια ποινή Με τη δολοφονία ανθρώπου ναι, ναι, ναι, ναι το έχω Επιπλέον έχουμε την επιστολή του Πλουτάρχου που με την εξουσία που είχε ως αρχιερέας των Δελφών ναι. όταν είναι αυτός είναι υποκατοχή ρωμαϊκή Ελλάδα και είναι, έχει στείλει μία επιστολή στον Ήπατο το Ρωμαίο, το Δικητή και τον παρακαλεί να πει στους στρατιώτες και στους συνοδούς του Τους Ρωμαίους Να φέρονται στα ζώα Αλλά τα λέει ένα-ένα Τις γαλές, τους κίνα, το, τους χείμους ναι, ναι, ναι. Όπως οι Έλληνες Γιατί όταν τα κακομεταχειρίζονται Οι Έλληνες ανιώνται Θλίβονται δηλαδή ναι. Λοιπόν είναι δυνατόν αυτός ο λαός να έχει αλλάξει τόσο πολύ που να, να σκοτώνει τα πλασματάκια αυτά. Αφού το ανεβάζουνε παιδί μου στο, στο, στο διαδίκτυο. Προχτές είχε δύο κοπρόσκυλα που είχαν χτυπήσει μια αρκούδα. Την έχουν βάλει στο γάτσο, στο γερανό, την έχουν γραμάσει από το τσιγκέλι και έχουν κάτσει δίπλα και φωτογραφίζονται. Τι μου λες τώρα, Καϊμάνη. Μου λες τώρα, ψηφιζου, ναι. Θα πω κάτι και το λέω με, με τα βεβαιότητο και με την επίγνωση έτσι Ότι είμαι και ψυχολόγος και γνωρίζω τι λέω ναι. Οι άνθρωποι που κάνουν τέτοια πράγματα έχουν πρόβλημα φαλού κατά κύριο λόγο οι άνδρες Όπω όταν κάνουν σούζε με τα μηχανάκια ή με τα μάξια. Ναι. Έχουν πρόβλημα φαλού. Είναι γεγονό. Αυτό που λε, είναι γεγονό. Και βέβαια είναι γεγονό. Γι' αυτό είπα ότι. Το γνωρίζω το παιδιό. Όταν. Λέω ότι. Εγώ ήμουν οδηγό έτσι. Γούσταγα το αυτοκίνητο και τα λοιπά. Δεν κάμπα άλλαγα μηχανέ, αλλά σε συζητήσει με ραλίστε και λοιπά. Για του μηχανόβιου λέγανε αυτό. Είναι. Ψυχασένεια ιδιαίτερη, Όχι ότι καβαλά μηχανή. Κάτι περίπτωση ιδιαίτερη τώρα, κατάλαβα. Που έχουν τη μηχανή, νομίζω ότι είναι Όταν, ναι. όταν κάνουν ότι είναι αυτά γυναίκα. τα επικίνδυνα πράγματα. Ναι, νομίζω ότι είναι γυναίκα η μηχανή. Βέβαια. Λοιπόν. Πάμε ένα διάλειμμα τώρα να πάρει μια ανάσα. Εδώ είναι η Μαρία, δεν πάει πουθενά. Εδώ θα μείνει. Μετά έχουμε την κυρία Νάντι Παπαμίτσου από το στολίο τη Κρήτη. Θα πούμε και τα υπόλοιπα. Να ένα νεράκι και επανερχόμεθα Γιατί οι Έλληνες Εδώ στο 514.com Α παράλληλα να πω εγώ στους φίλους τώρα Ότι μας ακούνε Έχεις καλησπέρα σε τη Νέα Υόρκη Από ένα, τον κύριο Γεωργίου Ένα φίλο μας Καλησπέρα και στη <και> Νέα Υόρκη από τι κεντρικέ Ηνωμένε πολιτείες από το Μπουένος Άιρες βλέπω δορυφορικό σήμα από τη φίλη Μπουένος Άιρες Αμερική από του ορέος Αιρίδες, δηλαδή και από την ολία κάτω μέχρι από πάνω μέχρι την Κύπρο κάτω τα υπόλοιπα σε λίγο. Ακούμε Μάτι Ουάτερ. Main. I spell him a child in that rather than Maine. No, be oh, child, why that spell managed boy. full grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man I'm a hoochie coochie man Sitting on the outside Just me, my mate I made the moon Come up two hours late And that I mean I spell him a child in that rather than me no be. Ξαγατηφί, Αλμπέντο, 14 τελικά Μαρία Τζάνι, κάθε Δευτέρα βράδυ εδώ 8 η ώρα γιατί οι Έλληνε πάντα με θέματα ελληνικά, ιστορία, ελληνική γραμματεία, σχολία σχολεία περίτη Τρεχούτα Καταστάσε και όχι μόνο. Και ξεκινάμε. Και σήμερα θα κάνουμε και ένα ψυχο... θα μα απασχολήσει ένα ψυχολογικό θέμα. Όπω, Είπαμε, η διαδικασία υψηλ αποφάσεων. Α, ωραία. Ε... Αναποφάστημα στόληξε. <laughs> Ε, γιατί οι Έλληνες... Σήμερα ξέρεις πώς μπαίνει το ερώτημα αυτό. Γιατί οι Έλληνες δεν αντιδρούν. Τέλος πάντων. Έλατε, ε, έλατε. Καλά το πας. Είχαμε πει αντί... λοιπόν ότι ε, για την ψυχή η αρχαία ελληνική γραμματολογία στα σπαράγματα που μας έχει αφήσει έχουμε διάφορα πράγματα. Τα είχαμε πει. Παραδείγματος χάρην Δημόκρητος... Ε, ε, Ηράκλητος και τα λοιπά θεωρούν, ταυτίζουν την ψυχή με το νου ε, το ίδιο Ο Αναξαγόρας την ταυτίζει αλλά θεωρεί όπως και ο Αριστοτέλης ότι η ψυχή και ο νους έχουν την ίδια φύση ναι. αλλά διαφορετικόν γένος έχουν την ίδια φύση αλλά διαφορετικό ναι. γένος Δώσ' το λίγο αυτό να το κάνεις Με δύο κουβέντες ε, Αυτό σημαίνει ότι Η προέλευσή τους είναι ίδια Ναι Έτσι Αλλά ε, ε, έχουν Διαφορετική λειτουργία Μάλιστα Ή αν θέλεις, ε, Διαφορετικά Πράγματα που κάνουν Άλλοι θεωρούν ότι προηγείται ο νους. Ο Αριστοτέλης νομίζει ότι η, η ψυχή και ο νους έρχονται απ' έξω. Ναι. Ε, και δεν έχουν η ε, ίδια εντελέχεια. Είναι η εντελέχεια. Βέβαια, ο Αριστοτέλης διακρίνει τον νουν τον ενεργητικό, δηλαδή αυτό που με το οποίο καταλαβαίνουμε ε, ε, αυτά που μας δίνουν οι αισθήσεις μας, <Ρι> τα πράγματα που βλέπουμε κτλ. Και, και υπάρχει ο νους που είναι αιτία αυτού που τον προκαλεί αυτόν. Αυτός ο νους λοιπόν είναι ο συμπαντικός νους που επιμερίζεται και σε μας. Όπως και η ψυχή που είναι καθαρό. Αυτό, αυτός ο νους είναι φως, καθαρό <Ρι> λέει ο Αριστοτέλης. Και τα είπαμε αυτά. Δεν θα καθυστερήσω εκεί. Όχι, θα απλά, υπενθυμίσαι... Θέλαμε εντάξει, θα υπενθυμίσω <χω> ότι ο Αριστοτέλη πρώτο προσδιορίσε την αρχή του DNA και τη λειτουργία με τον όρο εντελέχεια και μα εξηγεί τι είναι η εντελέχεια, είναι η μορφή του όντο που υπάρχει σε κατάσταση δυνατότητα. Μα και το DNA είναι ένα. Σχέδιο, ένα, μια ολότητα, ένα «ον» πλή, πλήρες, το οποίο υπάρχει σε κατάσταση δυνατότητας ναι. και πρέπει να μεσολαβήσει η φύση ναι. για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτή η δυνατότητα να γίνει ναι. Έτσι του όντως. Ε, μάλιστα, χαρακτηριστική διατύπωση του Αριστοτέλη είναι... Πως η ψυχή είναι αυτό που ένα συγκεκριμένο σώμα ήταν να είναι Ήταν να συμβεί, να γίνει Όχι, ήταν να είναι Γιατί λέει ήταν Έτσι Γιατί ας πούμε μέσα σε ένα βελανίδι ναι. Υπάρχει το DNA, στο DNA του όλο το δέντρο που θα προκύψει Μπράβο. Αν αυτό καταφέρει να φυτρώσει ναι. Και δεν το παρασύρει ένα, ναι, Και να αναπτυχθεί Μια νεροποντή ξέρω εγώ μπράβο, το πάει μπράβο, στη θάλασσα καταταλώ, ναι. Ή ας πούμε φυτρώνει Και δεν πάω εγώ να το ξεχερσώσω Πριν Γιατί να θέλω το πατήσω να κτήσω ένα λοιπόν, σπίτι ναι. Ναι. Ε, Ήταν λοιπόν Στο να DNA είναι. Αυτό που είναι Αυτό που θα γίνει ναι. Έτσι, αυτό... Λοιπόν Και όταν το βλέπω δέντρο Ή βλέπω ένα παιδάκι Ξέρω ότι στο σπέρμα ήταν το ήταν και, και τώρα πια που είναι, είναι ένα είναι. παιδάκι είναι. Αυτό ήταν εκείνο. Αν α πούμε ο μη γέννητο πάθε ένα τύχημα και τα λοιπά ένα παιδάκι πάβει πλέον ε, να είναι έτσι. Σωστό. Δηλαδή η εντελέχεια το σχέδιο πρέπει να υλοποιηθεί από τις δυνατότητες που θα δώσει το περιβάλλον. Εδώ ένας φίλος λέει κάτι το οποίο νομίζω δεν αν το δένεις. Ο Πετράν λέει εάν υπάρχει ο συμπαντικό νους και αν ο νους είναι ναύ, ναυς, ναυς, το καταλαβες τότε τι μπορεί να ήταν οι αργονάυτες Συνδέει το νου με την ναυς τώρα. Ναι, τώρα... Δεν σταθούμε αλλά δώσε μια ερμηνεία. Ο συμπαντικός νους... Ε, είναι και δικιά μου πεποίθηση αυτό ναι Υπάρχει Βάβο. Επίσης τα, τα Νόμπελ ε, της μοριακής βιολογίας Και των ευρωεπιστημών ε, Μιλούν για το συμπαντικό νου Γράφουν βιβλία με τίτλο Ο νου φύση. Ε, βέβαια βέβαια. Ο, ο Δια, Διακρίνουν... Διακρίνουν το νου από τον εγκέφαλο, λένε νους, εγκέφαλος και ε, φιλόσο, οι φιλόσοφοι, π.χ. Σου ναι, λέω τίτλους ναι. βιβλίων τώρα από μεγάλους των εμπροεπιστήμων. Ναι, σκέψης. Λοιπόν, ε, δηλαδή συμφωνούν κατά με την Αρχαία Ελλάδα. Να υπενθυμίσω ότι οι Έλληνες έχουν μια διαλεκτική διαπραγμάτευση όλοι των mm. ζητημάτων yeah, yeah. Ε, ο καθένας ε, συνδράμει στη γνώση από την σκοπιά που ερευνά ένα ζήτημα και το θέατε mm. ε, βαθύτερα ή πληρέστερα yeah, yeah. όλο μαζί καθώς προχωράει μας δίνει τη δυνατότητα να, να κάνουμε μια σύνθεση γνω, γνωσιολογική πια και να έχουμε γνώση. Εξάλλου, ε, είναι ξεκάθαρο ε, ότι η, ο ενεργητικός νους μας δίνει εμπειρίες, πληροφορίες και μια ε, γνώση, αν θέλουμε, για τα πράγματα που είναι αισθητά. Ενώ ο νους ο ανώτερος, ναι. Αυτό που λέμε ε, ο που τις φύσεις του οποίου μετέχουμε από αυτόν ή τον προσεγγίζουμε ή απομακρυνόμαστε από αυτόν. Έτσι. Ο υπερτάτος νέος που λέμε. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, ε, αυτός μας δίνει την γνώση η οποία είναι βασικών και γενικών αρχών. Ναι. Ας το προσέξουμε αυτό. Ναι. Αυτό το είχαν κατανοήσει οι Έλληνε, γι' αυτό και οι Έλληνε φτιάξανε αρχέ και επιστήμη, δηλαδή δεν μετρούσαν αυτό που βλέπουν τώρα και κάνουν, αλλά έκανα αναγωγή σε αυτό το πράγμα σε νόμο φυσικό ναι, ναι. και μπορούσαν Πού να κατανοούν. Το Ήταν το ΟΥΕΝΕΚΑ το εξαιτίας του οποίου. Ναι. Έτσι. λοιπόν, ε, Τώρα ε, στην πραγματικότητα ε, στα ζωντανά ότα Ό,τι συνιστά την ύπαρξή τους, ε, είναι η ζωή και για τη ζωή τους αιτία και αρχή είναι η ψυχή, η οποία είναι η εντελέχεια. Ναι. Η οποία ταυτίζει, την ταυτίζει με την εντελέχεια. Έτσι. Και αυτό που καταλαβαίνουμε ως εντελέχεια, το είπαμε και πριν, είναι η μορφή ενός όντως, είναι το σύνολο όλων των ιδιωτήτων και ικανοτήτων ε, ενός όντο που θα υλοποιηθεί διαμέσου των, των σωματικών οργάνων. Είναι, αυτό να, να γίνει κατανοητό. Έτσι, δηλαδή, στην πραγματικότητα ε, η ψυχή είναι η αιτία δημιουργίας του σώματος. Α, το είναι. σώμα υπάρχει εξαιτίας της ψυχής. Της ψυχής. Για να υπάρξει Αλλιώς ψυχή. Αλλιώς δεν υπάρχει. Έτσι, για να υπάρξει ψυχή. Λοιπόν, να σου πω τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι συγκινητικό όλα δηλαδή, να το σκεφτεί αυτό το Ιντερνετ, ρε παιδί μου. Έχουμε ακροατήριο από τη Νότιο Αμερική, όπως σου είπα Αργεντίνη, Κεντρική Αμερική και Νέα Υόρκη, μέχρι την Αυστραλία. Δηλαδή από τη μια μεριά στην Καλησπέρα άλλη... Καλησπέρα είναι... και στην Αυστραλία ή καλημέρα, καλημέρα. μάλλον είναι εκεί. Είναι 15 ώρες διαφορά. Εκεί είναι 8-9 ώρες μπροστά, η άλλη είναι 5-7-8 ώρες πίσω. 6 Τρομερό. Αυτό ναι. μου θυμίζει εμένα ναι, ναι. που κάποια φορά που βάζανε κάτι πολύ ωραία ντοκιμαντέρ κάποια κανάλια ναι. που τώρα πάψανε Α, Λοιπόν, ε, έβαζα το ρολόι και ξυπνούσα γιατί τα βάζανε σε απίστευτες ώρες Τρεις το Τρεις βράδυ, τέσσερις, πρωί, ναι. τέσσερις το πρωί ναι, ναι. δύο και έβαζα, και έβαζα το αυτό να, να τα δω και ξυπνούσα για να τα δω Ναι, ναι, ναι για να μην τα δουν Σου λέει τα εγώ στο πρόγραμμα γιατί ναι. το επιβάλλει η νομοθεσία αλλά τα έβαλα τέσσεως το πρωί Βέβαια Και τα είδανε πέντε βέβαια, άτομα Βέβαια Και έβαζα, βάζουνε στις ώρες που είναι και τα παιδιά και τα λοιπά Βία, βία. ασέλγεια και ναι. δεν συμμαζεύεται <και>, και μετά έχουνε πρόβλημα με την παιδική εγκληματικότητα Λοιπόν, επίσης να υπενθυμίσω κάτι Είπαμε ότι η νόηση εκδηλώνεται στον εγκέφαλο ε, είτε λέει ο Αριστοτέλης ω φαντασία ή, ή yeah, yeah. δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς την, ε, την ε, συμμετοχή της φαντασίας ε, που δείχνει ότι δεν πρέπει να το έχει ξεκαθαρίσει το ζήτημα αυτό ε, Εν πάση περιπτώσει και δεν είναι δυνατόν γιατί ε, υπάρχει ένα ερώτημα. Ναι. Μπορώ να, α, να νοήσω το νου μου. Ωραίο αυτό. Όχι. Ωραία. Με τίποτα. Ναι. Με τίποτα. Γιατί. Είναι ο νους που νοεί. Άμα τον εννοούσαμε τον νου, θα είμαστε μια χαρά όλοι. Δεν δε γίνεται, γιατί αυτό. Δεν είναι... γίνεται, ακριβώ. Λοιπόν, αυτό που έχω τώρα. Ε, και θέλω να. Ε, ο νους και η ψυχή, λοιπόν, έχουν εξάρτηση. Κάνουν ε, συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά έχουν και διαφορές στη λειτουργία. Γιατί Γιατί. Ε, η ψυχή συνεργάζεται με τα, με, με τα αισθητήρια όργανα μας ε, και ο νους αλλά ο νους δεν προϋποθέτει δεν καλά την αίσθηση δηλαδή την εξωτερική παρουσία αντικειμένων ναι. για να λειτουργήσει ναι. Εντάξει? Ναι. μόνος του είναι αυτοκρατέ. Όπω λέει ο... Αυτοκρα... και απόλυτα καθαρό. Αυτοκρατέ. Ναι. Δηλαδή αυτοκράτορ. Ναι, είναι αυτοκράτορ. Μπράβο, Μα η έτσι. ψυχή κυριαρχεί στο σώμα και κατ' επέκταση <χαι> συγκινού. Λοιπόν, ε, ενώ. Ε, ενώ ε, την παράγει την νόηση μόνο του, δεν έχει ανάγκη δηλαδή από την παρουσία του κειμένου και το ίδιο. Ε, Κάνει και για τις αναπαραστάσεις και είναι καταπληκτικό πως το ξέρει αυτό ο Αριστοτέλης γιατί σήμερα που έχουμε ε, ε, έτσι, τη δυνατότητα να ερευνάμε τον εγκέφαλο ξέρουμε ότι ο εγκέφαλός μας μπορεί να δημιουργήσει, να αναπαραστήσει κάτι υπάρχει δεν υπάρχει μπροστά του ναι. Το δημιουργεί μόνος του Ναι δηλαδή ε, ε, Ας πούμε έχει δει Αυτό που λέμε εκ του λέμε. Περίμενε έχει, α, θα, θα φτάσουμε εκεί Έχει δει τριαντάφυλλα ναι. Ένας άνθρωπος ναι. Όταν του μιλήσεις για τριαντάφυλλα mm. Αυτομάτως ξέρει τι του λες ναι, ναι. και ε, τα επενδύει και με συνέστημα και με αξιολόγηση και πράγματα, γαλάζια αν έχει δει κόκκινα άσπρα, ροζ, δίχρωμα και ναι, τα ναι, ναι, ναι. λοιπόν Μπορεί να τα επενδύσει και με το εάν είναι ανθοπόλης και πήρε στη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, παρήγγειλε πάρα πολλά τριαντάφυλλα ναι. και δεν τα πούλησε όλα και έχασε λεφτά. Ναι. Ή αν είναι μια κοπελιά όπου ένα φλέρτη της άφηνε ένα τριαντάφυλλο στο θρανίο, στο θρανίο κάθε μέρα. Λοιπόν, αυτό είναι μια πάρα πολύ γλυκιά αναπαράσταση, ανάμνηση. Λοιπόν... Ε, Επίσης, ο, ο, ο εγκέφαλος έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει φαινόμενα, όντα, καταστάσεις, ε, οτιδήποτε, που δεν έχουν υπάρξει. Του ανύπαρτον. Βέβαια. Και λέει εδώ ένα φίλος τώρα ένα ωραίο πρόσθε. Ο Άκης λέει, το είπε και ο Άκης πάνω. Δεν μετανόησα γιατί δεν ενόησα. <laughs> <laughs> πάω πολύ καλό. Πάω τραγούδι. Πάω να ακούσουμε. <laughs> <laughs> Αφροντάει τη τσάλα. <λέγατε> φίλοι, <laughs> αυτό. Ραϊν εντία. Το Ραϊν το έχουμε σήμερα. Στην Αθήνα τουλάχιστον. Και κλασικό κομμάτι από τα παιδιά της Αφροδίτης στη φωνή ο Ντέμις Ρούσος Rain and Tears Αυτό θυμάμαι είχε πουλήσει το 1968 στην Αγγλία και στην Ευρώπη γενικά περισσότερους δίσκους από τους Beatles αγαπητοί φίλοι, το Rain and Tears και με αυτό ξεκίνησαν τη μεγάλη καριέρα τους τα παιδιά της Αφροδίτης Λοιπόν πάμε ε, Θέλω τώρα να, να πω ότι επειδή ε, η ψυχή είναι αιτία και αρχή του ζωντανού σώματος, το ουένεκα, ε, να πω κάτι που, ε, που σημαίνει αυτό, για να γίνει πιο κατανοητό. Ε, σημαίνει ε, αυτό για το οποίο, ουένεκα, αυτό για το οποίο. Αυτό για το οποίο όμως όταν λέμε σε κάθε πράγμα το ουένεκα, ναι. έχει δύο σημασίες. Σημαίνει το σκοπό, αλλά και αυτό για το οποίο αυτό είναι σκοπός. Ναι. Είναι σαφές αυτό. Δηλαδή, ναι, ε, το, το ουένεκα, αυτό για το οποίο, σημαίνει δύο πράγματα. Από τη μία μεριά σημαίνει αυτό, το οποίο είναι ο σκοπό ναι. και ταυτόχρονα σημαίνει και αυτό για το οποίο αυτό είναι σκοπός ναι. Έτσι. Σωστό. Ωραία. Λοιπόν, άρα το ουένεκα της ψυχής Έτσι. Μην κοιτάσαι, ακούνε. Δεν υπάρχει. Και το, και το, και το γιατί η ψυχή δεν έχει εντελέχεια. Ναι. Η εντελέχεια της ψυχής Επειδή Με ρωτήσανε κάποιοι στο, Στην ενδοσυνενόηση ναι. Επειδή είπα για την εντελέχεια την περισμένη φορά ε, Ποιο είναι το ουένεκα της ψυχής Ούτε του νου του, υπε, του, του, του ανωτέρου νου Ούτε της ψυχής υπάρχει εντελέχεια Γιατί αυτό είναι η εντελέχεια ναι, Αυτά ναι. είναι η εντελέχεια ναι. Άρα το ουένεκα του σώματος είναι ναι. η ψυχή και ο νους. Και πρέπει να, να κατανοήσουμε ότι ο κατώτερος νους, δηλαδή ένας νους που ε, εντάξει μας κάνει να ζούμε και μπορεί να τον έχουν και όλα τα πλάσματα, όχι μόνο εμείς, ε, είναι φθαρτός. Δηλαδή μόλις εμείς πεθάνουμε, τελειώνει και αυτός. Ο νους όμως που έχει διαφορετικό μεν γένος από την ψυχή... αλλά έχουν την ίδια φύση... έχει την ίδια ε, αθανασία. <κοί> Γιατί είναι ε, ένα δάνειο, αν θέλεις, από το που πρέπει να το ε, προσεγγίσουμε... από τον συμπαντικό νου. Έτσι. Ε, και θέλω τώρα να πω ότι... Ε, Πρέπει Μον, να, να, να κατανοούμε γυαλία, έναν ορισμό, λέει ο Αριστοτέλης, πώς δίνεται. Το είχα πει και την άλλη φορά, αλλά επειδή από αυτά που μου γράφετε δεν έγινε πολύ κατανοητό, ίσως επειδή ήταν και ο Ανδρέας και λέγαμε διάφορα Βλέπω, πράγματα, ναι. να το ξαναπώ. Λοιπόν, ε, υπάρχουν, ε, υπάρχουν ορισμοί, λέει ο Αριστοτέλης, και συνήθως αυτό γίνεται, που είναι μία περιγραφή ναι. Ενό γεγονότο ή ενό φαινομένου ε, ή ενό όντο. Ναι. ναι. Αλλά λέει αυτό ε, δεν, δεν, μας, δεν κάνει φανερή την αιτία του το 11. Γι' αυτό λέει ο, ο ορισμό πρέπει να δίνεται. Ε, με τρόπο που να γίνεται φανερή και η αιτία του όντως του φαινομένου... Ή Ποιος είναι ο λόγος. Δ, έτσι, για, το ουένεκα, το για ποιο λόγο, για ποια ναι, αιτία, ναι, ναι, ναι. για ποιο πράγμα. Ναι, ναι, διαφορετικά δεν, δεν, δεν, είναι, έχει, γνώση, είναι. δεν είναι γνώση. Δεν είναι γνώση διαφορετικά. Ε, επίσης θα ήθελα να πω ότι... Ε, η ψυχή είναι λόγος, αιτία δηλαδή και είδο. είναι δηλαδή ε, αυτό με το οποίο ζούμε, με το οποίο αισθανόμαστε ε, και έχει και η ψυχή, είναι δυσυπόστατη για την ελληνική αντίληψη και τον Αριστοτέλη. Ναι. Ε, είναι δηλαδή ανελισόμενη και εξελισόμενη ε, και θέλω να πω ότι ο Αριστοτέλης δεν έδωσε πρώτο στην αρχή του DNA μόνο αλλά και τη θεωρία της εξέλιξης ε, για όποιον Έλα. θα διαβάσει ε, και τα μικρά ή μεγάλα φυσικά αλλά και το περιψυχή, θα το κατανοήσει πλήρω αυτό και μάλιστα η εξέλιξη δεν είναι μόνον όπως την προσδιόρισε ο Δαρβίνος στα είδη, αλλά ε, είναι πολύ πιο φανερή στην προσπάθεια που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος ναι. ε, και στην ανέλιξη προς το πνεύμα. Δηλαδή... Είναι το μέσον. Το, την, ναι, γιατί το αίδιον. Ναι. Μάλιστα ο Αριστοτέλης λέει αυτό που ε, και ο Πλάτωνας και όλοι τους ε, ότι υπάρχει ας πούμε μια κατάσταση που ε, ξεκινάει και ανε, α, από την ήλι και μπορεί να πάει σε μια άειλη κατάσταση ναι. γιατί, γιατί αυτά τα πράγματα ε, όπως και τα συναισθήματά μας βέβαια αλλά οι σκέψει μας, οι θεωρίες μας, η γνώση που δημιουργείται στον εγκεφαλό μας, έτσι, είναι άλλο πράγματα αυτά. Και όταν αυτά τα πράγματα είναι τα πρέποντα, έχουν δηλαδή το πρέπον καλός και την αρετή που σημαίνει γνώση, ξαναλέω, για την ελληνική αντίληψη, ναι. ε, τότε προσεγγίζουμε το αϊον, δηλαδή αυτό που λέμε ε, θείον. Βέβαια. Και το θείον εδώ δεν έχει να κάνει με τους θεούς που έχουμε. Βούδε, γιαχβέδε, αλλά και συμπαρομαρτούντα. Το θείο ναι. είναι. Θείο ε... είναι. Ο συμπαντικό νου, ναι. Αυτό που λέει ο Πέτρο, σε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε όλοι οι άνθρωποι, εννοείται, την ίδια ψυχή, στέκει. Ή η ψυχή έχουμε, είναι μία, έχ... μία. με την έννοια του είναι η ίδια σε όλου. Έχουμε. Ε, κοιτάξτε, ε, έχουμε την. Ε, επιμερίζεται η ψυχή μα, αλλά όπω είπαμε εξαρτάτε τι, τι, τι ανέλυση τη κάνουμε τι χρησιμοποιούμε από, από αυτά τα πράγματα; Έτσι πώς την εξελίσσουμε; Έχουνε έχει δυνατότητες. Υπό προϋποθέσεις. Ε, τις οποίες δεν τις καλλιεργούμε. Υπό ε; Πρέπει να είναι, είναι μια δυνατότητα για να γίνει ιδιότητα. Αυτό πρέπει να διεγερθεί ε, να καλλιεργηθεί ε, για να γίνει. είναι όλο το πρόβλημα. Από την άλλη μεριά μπορεί να το ε, να, ε, το, το καταστρέψουμε. Βέβαια. Ε, μπορεί να το καταστρέψουμε. Mm. Και έχουμε πάρα πολλά πράγματα είναι σαφές στην, και στον Αριστοτέλη και στους άλλους ότι η ψυχή και ο νους ως συμπαντικές καταστάσεις όχι αυτό που επιμερίζεται σε μας σε μια ας πούμε κατώτερη αυτή γιατί πρέπει να την ανελήξουμε και αυτή είναι η μεγαλοσύνη μας ναι. όταν μπορούμε να το έχουμε γι' αυτό είμαστε μικροί και μεγάλοι και τιτάνες γιατί εξαρτάται τι χρήση κάνουμε σε αυτό το πράγμα ναι. έτσι και αυτό θα το πούμε και μετά. Όταν θα πούμε για τη διαδικασία λήψη αποφάσεων, θα δούμε τι μας εμποδίζει. Ε, το να μπορούμε να κάνουμε χρήση επειδή επιθυμούμε, ορεγόμεθα του αγαθού αυτό αυτομάτως... Ε, μας, μας απελευθερώνει, γιατί τι σημαίνει; ε, Είμαι ελεύθερος. Πηγαίνω εκεί που αγαπάω. Αυτό σημαίνει, ναι, ναι. είμαι ελεύθερος. Ελευθερία σημαίνει να μπορείς να βρίσκεσαι στον τόπο που, εκεί που σου αρέσει το ναι, ναι. Εκεί, που, εκεί που αρμόζεις να είσαι. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό εξαρτάται από το τι σου, τι σου πρέπει. Τι σου πρέπει; Αυτή είναι η αξιοπρέπεια Λοιπόν, τι σου πρέπει και όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε την, την, την ίδια αξιοπρέπεια Έτσι, Έτσι? Το... Γιατί όλοι οι άνθρωποι δεν έχουμε το ίδιο κάλος Στη μορφή, στην πρόθεση, στη σκέψη και στην πράξη Έλατε Έτσι, αυτά να τα έχουμε υπόψη μας. Και ο Αριστοτέλης έχει πει ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη Αδικία από την εξίσωση ανίσων ικανοτήτων, προσπαθειών, δυνατοτήτων και προθέσεων. Αυτό είναι όλο το μυστικό. Ε, γι' αυτό και λέει ότι, ε, ότι για να είναι νόμιμος ένας νόμος πρέπει να είναι σύμφωνος προς την φύση. Και πότε είναι σύμφωνος προς την φύση, όταν απονέμει εκάστοτε τα κατά την αξία αυτού. αυτού και μιλάει για τον νόμο το φυσικό. Έτσι. Ωραία. Και πετάγεται ο φίλο μου τώρα από Νέα Υόρκη και λέει να τα λέει, λέει πιο. Ε, απλά. Γιατί μπορεί λέει, να την ακούει κανένα πολιτικό και να μην σε αντιλαμβάνεται. Έτσι κι αλλιώ δεν με αντιλαμβάνονται δηλαδή, αυτοί. Τώρα, τώρα, Έχουν σκουπίδια εδώ, στο κεφάλι του. Εδώ τώρα, αυτή τη στιγμή, εκεί που κάθεσαι, είναι σαν να είσαι σε έδρα πανεπιστημιακή και κάνει μάθημα. Αυτή <laughs> είναι μεγάλη τιμή για τον Αλμπέντο, για όλου μα. Λοιπόν, τι θέλω να να είναι τώρα από κάτω, α πούμε, ο Καρανίκα. Να σε πιάσει να, αυτός... να σε κάνει τι ρε, Μάρια, ναι, τώρα. Κοίταξε, δηλαδή, Δεν Μαρία έχουμε... να, να σας πω, πω φίλτατί μου Ενελληνισμό αδερφή μου ε, Να σας πω γιατί δεν τα καταλαβαίνουν Διότι έχουν αλλοιώσει Τις έννοιες Το ενοιολογικό περιεχόμενο των ενιών Έτσι. Άλλα λένε, άλλα εννοούν, άλλα πρατουνε Και δεν καταλαβαίνει κανείς ούτε τι λένε το κακό είναι το ότι μας βάζουν και εμά να καταλαβαίνουμε άλλα. Αυτά ναι. που θέλουν, αυτοί να καταλάβουν. Αυτά τα ξεκίνησε εδώ. Και εμείς όμως, μάση. Θεναρός, πρέπει να αντιστεκόμαστε. Αυτό, αυτό κάνουμε εδώ. Τι να κάνουμε με αίμα. Λοιπόν. Όταν μου λέει, α πούμε, την Τρόικα θεσμό, εγώ του λέω, όχι, είναι η Τρόικα. Ναι, λέει, είναι θεσμός... η υποδούλωσή μου. Και όταν μου λέει, οι τράπεζες που μας ευεργέτησαν, λέω, εσείς κάνατε τις τράπεζες να έχουν ληστέψει τη χώρα. Ναι και κάνατε δια νόμου. Έχουμε φέκ ναι. που εσεί καταλυστέψατε τη χώρα και την οδηγήσατε εδώ. Και όχι μόνο τι τράπεζε αυτέ, τι δικέ μα εδώ, σώσατε και τι τράπεζε τι άλλε. Πρώτα σώσαν τι άλλε. Με τη φτώχεια των Ελλήνων και τη δυστυχία του. Ναι, αλλά όταν εσύ τώρα. Αυτά τα έφερε ο Χουντίνη, ο μάγο, ο μεγάλο. Ο Χουντίνη. Το ξέρει ποιο είναι ο Χουντίνη. <laughs> Αντρέ, Παπαντρέ, Λαμεζόν, ναι. you know. Λοιπόν, λέει εδώ ο Πετράν, ο γενέθλιο δαίμον. Τι ρόλο διαδραματίζει όσον αφορά την ψυχή και τον αξιακό μας κώδικα. Α, ο Ωραίος. Δαίμον, Δαίμον δηλαδή. Η Δήμον. Ναι, Δαίμον. Ε, είναι. Είναι πιο πολύ πλατωνική η θεωρία αυτή ναι, και θα μπω ναι, ναι. στον Πλάτονα την άλλη φορά γιατί θα μιλήσω για την αθανασία τη ποιχή κατά Πλάτωνα. και μετά. Ξέρετε, τι προτείνω το καλοκαίρι να μα ζητήσει και διαγώνισμα να βάλουμε διαγώνισμα. <Κι> <με> να... <Κι> αυτά είναι μαθήμα... μαθήματα. Δεν μπορεί να αυτά. έχουμε πανελίδηση <Κι> αν δεν ξέρουμε τι είπαν <Κι> αυτοί οι άνθρωποι <Κι> και, τι, και, τι, λοιπόν, και τι σκέφτονται. Σταματά να βάλω ένα τραγούδι τώρα. Το... Όχι, όχι, να πω αυτό α, όχι, α, για το ναι. Δαήμον και μετά. Ναι, σωστά. Ο Δαήμον λοιπόν ή Δαήμον είναι. Ε, το ενδιάμεσο αυτού που τίνει η ψυχή ναι. Και ο ανώτερος νους και ο εσότατος εαυτός μας Λοιπόν, αυτό που τείνει που είναι το αγαθό, ναι. το θείο ναι, ναι. Ε, Στην πραγματικότητα είναι, να το πούμε έτσι ένας θύλακα άγγελος ναι. που μας βοηθάει ναι. να κατανοούμε τα πράγματα. Βέβαια πρέπει να έχουμε ε, τις προϋποθέσεις για να μπορούμε να τα ακούμε αυτά, αλλά στην πραγματικότητα, αυτό που το είπα έτσι για να το καταλάβουν με κάτι ανάλογο, είναι ένας ενδιάμεσος ο Δαήμον, ο δέμον. <ε <seventies> ε, και το δαιμόνιο του Σοκράτους, έτσι, έτσι που, τον, λε, που του έλεγε, ναι, ναι, ναι, ξεκίνητα να δεις, δεν ναι, ναι. γίνεται, αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι, έτσι. Ε, αυτό είναι στην πραγματικότητα ο νους ο συμπαντικός, το αγαθό που... Με, με, με αυτό που έρχεται απ' έξω, την ψυχή μας δηλαδή, που την επιμερίζεται από, από την συμπαντική αγαθότητα και το παίρνουμε εμείς, αυτό δυνάμει, yeah. έχει την κατανόηση του τι πρέπει και τι δεν πρέπει, του ποιο είναι χρεών το πρέπει το βάζουμε πιο πολύ στα κοινωνικά ναι, σπίτια ναι, ναι, ναι. που φτιάχνουμε. Ναι. Λοιπόν, αλλά το χρεόν που είναι εκφήσεως. Λοιπόν, εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι το απεμπολούμε, του αλλάζουμε τον αδόξαστο, το φαλκιδεύουμε φαλκιδεύοντας τις έννοιες, γιατί ο νους με έννοιες, αντιλαμβάνεται, με ιδέες. Και φεύγουμε από τον κόσμο των ιδεών, που αμέσως μόλις μπούμε εκεί, θα πάμε στον... Στο ε, αΐδιον Δηλαδή εκεί που υπάρχει Σαρδάμ να Και Μένομαι Γίνει Και μια χαρά Έτσι Βυθισμένη στο σκοτάδι μας και στην ανυπαρξία μας Βέβαια και στην πραγματικότητα Είναι ανυπαρξία Γι' αυτό το αΐδιον Όταν κάνω... λες το αΐδιον Να προσέχει μην κάνει Σαρδάμ Πώ θα είναι το Σαρδάμ? Εδείον. Άσο με Το κομμάτι που λέγεται Elsewhere από το άλμπουμ Όραμα, να το ψάξετε να το πάρετε αυτό ή να το κατεβάστε να το βρείτε από τη φίλη, Σαλέας Βαγγέλης. Πήρε την άδεια ο Σαλέας από πάρα πολύ καλά και γνωστά κομμάτια από διάφορα άλμπουμ του Βαγγέλη και φτιάξανε μαζί αυτό το, το άλμπουμ που λέγεται Όραμα. Όποιο δεν το έχει, να το βρει, να το έχει, είναι καταπληκτική μουσική. Έχει 12, 13, για 14 κομμάτια μέσα, νομίζω, αλλά είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Λοιπόν, κυρία λοιπόν Τζάννη, ήθελα, ήθελα πριν, τώρα θα περάσουμε σε αυτό που είπαμε. στην Πριν είπαμε και να πούμε δύο. Ένα για γιατί ναυσνούς αργοναύτες ναι. και μια, να... και μια ναι. αναφορά εδώ που λέει ο Νίκος. Κυρία Τζάνι, είναι το ελληνικό δαιμόνιο ή... Η ελληνική δημιουργικότητα ε, Αυτό που λέμε Η δημιουργικότητα δαιμόνιο. βεβαίως Οτιδήποτε είναι προς το καλό ναι. Οτιδήποτε είναι δημιουργία έτσι. Και δημιουργία είναι έργο που το κάνεις για το Δήμο Δηλαδή για σύνολο ε, ανθρώπων α, πον, που έχεις έτσι. κοινά ε, Τίποτα που κάνεις Φίλτα τι ο γέτε που ήταν μεγάλος ε, διανοητής και που πήρε για τον εαυτό του ε, την ονομασία ναι, ναι, ναι. Ε και είπε μάλιστα έγραψε ότι του πήρε πολύ χρόνο και προσπάθεια για να μπορέσει να γίνει. Λοιπόν, ε, είπε ότι ε, ό,τι έλεγε δηλαδή τα έλεγε από την ελληνική γραμματολογία. Ε, ε, ο, είπε ότι ε, τα μόνα πράγματα που μας ανήκουν είναι αυτά που έχουμε χαρίσει. Και αν το σκεφτείτε θα το δείτε αυτό. Γιατί μπορεί να τα χάσετε, μπορεί να στα κλέψουν μπορεί να καμούν, μπορεί να πάθατε κρίση, να. διάφορα πράγματα. Ε, Άρα, τα μόνα που σα ανήκουν πραγματικά είναι αυτά που έχετε χαρίσει. Και λέει επίσης ότι. Ε, αυτό το οποίο αποτελεί την μεγαλύτερη ευχαρίστηση, την πιο αυθεντική, που νιώθει πληρότητα η ψυχή, είναι η αντανάκλαση της ευχαρίστησης που προκαλείς. Μπράβο. Της αυτό που προκαλείς. Με αυτό που κάνεις, που προκαλείς. Μα αυτό που κάνεις Έτσι. σου επιστρέφει που Αυτ λέμε. Αυτό που... Αυτή είναι η πιο βαθιά, η πιο ουσιαστική. Γι' αυτό και βλέπετε, για να πάμε, α πούμε, τώρα να ευχαριστηθούμε. Χρειαζόμαστε να πιούμε τα ποτά μας Να βρεθούμε σε μια κατάσταση έτσι. Ναι, ναι, ναι, γιατί ναι, ναι, ναι. γιατί δεν, υπάρχει, δεν υπάρχει η αυθεντική προσφορά σε αυτό, αυτό που λέμε. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι στο φίλο που μας είπε για την. Ε, τον Ναύσει και Αργονάφτε. Ε, δεν το έχω διαβάσει πουθενά, αλλά αυτό που μου είπατε και σα ευχαριστώ πολύ. Μου, έτσι εδώ τώρα που άκουγα και το κομμάτι του Βαγγέλη ε, έχω, ε, ε, ε, Μου κατέβηκε μία ιδέα που μπορεί να είναι σωστή μπορεί να μην είναι Όπως ε, Και το λέω σαν σχολιασμό σε αυτό που είπατε Γνωρίζουμε ότι τα πλοία των θεακών Αυτό δηλαδή συγκεκριμένα που χάρισε ο Ποσειδώνας Ταξίδευαν με τον νουν και δεν είχαν ανάγκη από ε, ας πούμε καπετάνιους και τέτοια. Ναι, ναι. Και ήταν και απειρόβλητα από καιρικά φαινόμενα. Και γνώριζαν που όλους τους τόπου και που θε... ναι, ήταν, είχαν, είχαν, να. κάποιους να είχαν νομίζω, νομίζω ότι είχαν Google Map. <laughs> λοιπόν, ε? δεν ξέρω. Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι στην Αργό... Γνωρίζουμε ότι η Αθηνά έκοψε λέει ένα κομμάτι, ένα κλαδί από την Ιεράν Ντρίν της Δοδόνης ναι. Όπου ήταν ο δοδονέο Ζέφς ναι. Δίας Και αυτό το επεξεργάστηκε και το έβαλε στην πλώρη της Αργούς Και αυτό λέει Μίλαγε Τους μίλαγε Τους έδινε πληροφορίες ναι. Στο ταξίδι, του έδινε πληροφορίε για τη χώρα πριν κατέβουν γιατί αργό πετούσε, ταξίδευε. Ωραίο, ταξίδευ, ωραίο έπλε, κομπιουτεράκι ήταν αυτό. Ε? Ναι, λοιπόν, και επιπλέον ε, του ε, ε, μπορούσε να συνεννοείται με του κάτω. Δηλαδή, ποιοι ήταν κάτω στην. Ναι, ναι, ναι, ναι στη χώρα που πηγαίναν στο κομμάτι αυτό του, του πλανήτη γιατί οι εργοnáφτες κάνανε ε, περιπολίες και δίνανε ναι, πολιτισμό ναι, ναι. και βέβαια. θεσμούς Βέβαια και η λαγοβιοτεράγια τους βλέπανε που είναι λοιπόν, τα ραντάρκετς ναι. λέω λοιπόν λέω λοιπόν ότι διόλου απίθανο να έχει ο φίλος μας δίκιο γιατί μα για αυτό το πέταξε. γιατί ε, βέβαια και τον ευχαριστώ πολύ γιατί αφού έχουμε λοιπόν δύο από τα σπαράγματα που έχουμε, μας έχουν μείνει δύο αναφορές για πλοία που ταξιδεύουν με το νουν. Ναι. Έτσι. Ε, Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό πρέπει να ήταν μια πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα. Βέβαια, τώρα πια. Με την τεχνολογία που έχουμε, το κατανοούμε το κείμενο. Βέβαια. Το 50. Βέβαια. Βέβαια. Το 50, Βέβαια. Το 60. Βέβαια. Δεν μπορούσε να το κατανοήσει Βέβαια. το κείμενο. Τώρα με αυτά που χρησιμοποιούμε και σε λίγο θα είναι πάλι εποχή, εποχής το κατανοούμε το κείμενο 3000 ετών τώρα. Προς Βέβαια. Γι' αυτό και ο μεγάλος ε, κλασικός φιλόλογος ο Τζον Άντων ναι. που η Ακαδημία Αθηνών η Ακαδημία των Αθανάτων τον έκανε αντεπιστέλων μέλος γιατί δεν έχει αμερικανική ηθαγένεια ναι. ε, μου είπε κάποτε ότι ε, πρέπει, δηλαδή, μου έδωσε δίκιο όταν είπα ότι ε, δεν μεταφράζουμε. Είναι λιπέστατε οι μεταφράσει των κειμένων. Και οι ερμηνείες των έργων ε. προγόνων αυτά τα σπαράγματα που μας μείνανε και μου είπε, παιδί μου, έχεις δίκιο, νομίζω ότι πρέπει να ξαναμεταφραστούν και να ερμηνευθούν από την αρχή, διότι χάνομαι πάρα πάρα ναι, πολύ ναι, ναι, σοβαρή ναι, ναι, πληροφορία. Ναι, ναι, ναι. Θα είχαμε και, και την ίδια μας την επιστήμη εξελίξει ταχύτερα και περισσότερο. Λοιπόν... Και πάμε λοιπόν τώρα μπορεί. στην ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Φίλοι μου, μπορεί να είστε πρόσωπα που ασκείται πολιτική διακυβέρνηση σε μια χώρα. Ναι. Ε, μπορεί να έχετε μια θέση ευθύνης. Μπράβο, κάπου σε μια Στηνιάσεις. υπηρεσία ή εταιρεία. Μπορεί να είστε ένα πρόσωπο που αξιολογεί πράξεις, δηλαδή εδώ μπαίνουν και οι δικαστές. Ε, βέβαια. Ε, οι προσπάθειες, εδώ μπαίνουν και οι εκπαιδευτικοί. Ε, οι πρόσωπα που αξιολογείτε Μπορεί να είστε ένας διευθυντής προσωπικού σε μια Έτσι, εταιρεία. Και παίζει ρόλο η αποφάσή σου. Βέβαια. Από την άλλη μεριά όμως ε, δεν είναι μόνο το επαγγελματικό ή πολιτικό πεδίο ή το εκπαιδευτικό. Ναι, είναι ναι. και η λήψη ε, αποφάσεων, δηλαδή πώς κρίνουμε τι αποφασίζουμε στην προσωπική μας ζωή που αυτό συνιστά μια στάση ζωής που έχουμε. Θα ξεκινήσω από το δεύτερο, δηλαδή από, την, από το προσωπικό μας ζήτημα, ναι. από το πώς εμείς παίρνουμε αποφάσεις. Ε, και θα πω ότι για να μπορούμε να πάρουμε μια απόφαση σωστή ή να κρίνουμε κάτι που μας λένε ή που ακούμε ή που μαθαίνουμε. Ναι. Ε, έχουμε ανάγκη από παιδεία και όσο κι αν σας παραξενεύει και από ήθος Δεν μας παραξενεύει αυτό Αυτό συνδέεται και με τις αξίες που έχουμε στη ζωή μας Δηλαδή Η προσωπικότητα εδώ Που έχουμε διαμορφώσει Παίζει τεράστιο Ρόλιο. ρόλο Τεράστια σημασία Και γιατί Γιατί η προσωπικότητα συνοδεύεται από μια κοσμοθέαση, yeah. από το πώ βλέπουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας και τον εαυτό μα μέσα σε αυτόν, mm -hmm. από το τι πλέγματα, συμπλέγματα, ανασφάλειες, ε, φόβους έχουμε ποια είναι τα επίπεδα της ε, αν θέλετε αυτοεκτήμησής μας ε, της αυτοπεποίθησής μας της εικόνας σε αυτού που έχουμε ε, πόσο έχουμε ε, εκπαιδευτεί μόνοι μας να ρωτάμε ή να ακούμε τον εσόδο το εαυτό μας mm -hmm. και πόσο εξαιτίας των φόβων μας ή της εμπάθειάς μας ε, ή της άγνησης ή του ότι είμαστε ταγμένοι σε, ένας, σε μια στενή αντίληψη αυτού που εμείς θεωρούμε ότι είναι συμφέρον μου, το δικό μου άντε τον γύρω από μένα, mm. της οικογένειάς Και οπότε περιχαρακώνομαι και πέρα, εκεί γεα yeah, να πάνε να πνιγούν όλοι οι άλλοι ε, όλα αυτά παίζουν τεράστιο ρόλο και δεν το κατανοούμε ότι με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά παίρνουμε αποφάσεις, νομίζουμε ότι κερδίζουμε, αλλά στην πραγματικότητα, μέσω μακροπρόθεσμα, Χάνουμε. είμαστε οι μεγάλη χαμένη. Ναι. Και μία ερωτησούλα έχει έρθει εδώ, Μαρία, την μα Πάμε ένα διαλυματάκι. Πες μου την ερώτηση. Απάνω σε αυτά που έλεγες και ανελύες, λέει η αντικειμενική πραγματικότητα και η υποκειμενική πραγματικότητα του καθενό. Στην ουσία αυτό είναι. Ναι. Πώς βλέπει ο καθένα το προσωπικό του κομμάτι... Είναι το ένα και ποια είναι η αντικειμενική πραγματικότητα που αφορά όλου, είναι το άλλο κομμάτι νόμιζω εγώ Ναι, ναι Λοιπόν, πάμε ένα διαλυματάκι να ακούσουμε το Ρος Ντέιλι στον Ερωτόκριτο Ιρλάνδος με κριτική ψυχή Τεχνικά για αγαπητοί φίλη Της ελληνικής σκηνής Ξηφής. Και όχι της ελληνικής σκυλοςκηνής Λοιπόν Ντέιβιτ Λίντς είναι ο ένας Και ο άλλος είναι Ο Ιρλανδός και αυτός Ο Ροσντέλη που ακούσαμε Και ο Ντέιβιτ Λίντς Κατεβήκανε πριν πάρα πολλά χρόνια Στην Κρήτη για τουρισμό Και μείνανε εκεί τελείωσε Και προάγουνε Έχουνε γίνει διάσημοι με τα κριτικά που παίζουν, άσε τα που οι κριτικοί αυτοί το ανεβάσαν ένα επίπεδο και έχουν γίνει διάσημοι και περάσαν και τη μουσική προς τα έξω. Κομματάρες τώρα αυτές, έτσι. David Lynch και Ross Daly, αγαπητοί φίλοι. Οι Ιρλάνδοι, δηλαδή Έλληνες τώρα τα λέμε, Ιρλάνδοι, είναι από τη χώρα της Ήρυδος. Μάλιστα. Και εμεί κάνουμε δηλαδή τώρα αυτό που άφησε η υποθήκη ο Σοκράτης, Όπως... μουσικήν πει και εργάζουν. Αυτά είναι. Λοιπόν ήδη είναι και η Ναντούλα μέσα Καλησπέρα η φίλη σου η Παπαμίτσου είναι μέσα Και σε oh, ακούει βέβαια, γιατί γουστάρει Και, και στις 10 η ώρα Από το στούντιο της Κρήτης αγαπητή φίλη Θα την ακούσουμε ζωντανά Λοιπόν για πάμε παρακάτω ε, Είπαμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε Για το, το, το δεύτερο Την προσωπική μας διαδικασία Που παίρνουμε αποφάσεις Που κρίνουμε που αξιολογούμε πράγματα Και τι μας κάνει να μην το κάνουμε με επιτυχία ή με το σωστό τρόπο. Να έχουμε δηλαδή ευθυκρισία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Πέρα από την παιδεία και το ήθος και τις αξίες. Που έχει κάποιος ω στάση ζωής και διαμορφώνει την προσωπικότητά του. Ε, οι προϋποθέσεις αυτές είναι ότι... Είναι δυνατόν να μας συμβούν πράγματα στα οποία ε, αισθανόμαστε ότι έχουμε μια υπαρξιακή μετεωρότητα. Αυτή η υπαρξιακή μετεωρότητα, στην πραγματικότητα, μας προκαλεί ε, φόβο έως πα, κατάσταση πανικού και μας κάνει να μην μπορούμε να ε, έχουμε την πρέπουσα γνώση της δυναμικής ενός πεδίου, είτε υλικού είτε άειλου, γιατί όταν, ας πούμε, διαβάζετε τα πορίσματα ενό μια επιστημονικής ερεύνη, α πούμε, αυτό είναι άειλο πεδίο. ή επίση. Να μην μπορούμε να κάνουμε σε άλλη περίπτωση συνεκτίμηση των δυνατοτήτων που έχουμε εμείς ή που μας παρέχει το πεδίο και να μην κατανοούμε ποιες συνιστώσει, δηλαδή ποιοι παράγοντες διαμορφώνουν. Βλέπετε αυτό το u το, το να μπορούμε κάθε φορά να βλέπουμε το, την αιτία των πραγμάτων, είναι μια... Ε, βασική αρχή και είναι ζήτημα παιδίας. Έτσι λοιπόν μπορούμε να επιτρέπουμε στους νευροδιευαστές του εγκεφάλου να επεμβαίνουν για να μας προστατέψουν από μια γνωστική ασυμφωνία όταν έχουμε δηλαδή Άγνοια ενό πράγματος ή έχουμε ε, ε, μία μισαλοδοξία Αστράφτη. Ναι. Να Γιατί... Γιατί να το ανοίξει, Για να κάνουμε μάδια... Α... μάθημα με, τη... <laughs> με <το δεύτερο. laughs> Λοιπόν. Ε, όταν δηλαδή. Ακούτε κάτι το οποίο εσείς έχετε εντελώς αντίθετη πεποίθηση και δεν ε, μπορείτε να ανεχθείτε την άλλη άποψη. Αυτό λέγεται μισαλοδοξία Μισείτε δηλαδή την άλλη Δόξα. γνώμη, την άλλη ε, σκέψη, yes. την άλλη τοποθέτηση. Ε, Αυτό συνάδει και με τον μισονεϊσμό που διακατέχει κάποιος. Δηλαδή, είναι εχθροί σε οτιδήποτε νέο. <laughs> λέει ένας εδώ, κυρία Τζάνη, βγαίνεται, βγαίνετε και σε ενέσιμη μορφή. Τι <laughs> είπε? <laughs> <laughs> κυρία Τζάνι, λέει, μπως βγαίνετε και σε ενέσιμη μορφή. <laughs> <laughs> <laughs> Πολύ καλό, Παύρι, καλό, Παύρι, καλό. Λοιπόν, <laughs> λοιπόν... Ε, το του έσκαν στον εγκέφαλο του. ενώ λέγεις, Βεβαίως, βεβαίως. Τον ευχαριστούμε πολύ γιατί μας κάνει και γελάμε. Το γέλιο είναι το φάρμακο. Το φάρμακο. Και όπως έχουμε τε, τέτοια προβλήματα σε αυτή τη χώρα και τέτοια πίκρα από την πολιτική διακυβέρνηση της χώρας ε, καταλαβαίνετε και την κατάντια των, του, του των Ελλήνων Και τους δραματικούς σκηνή Άλλο πολιτική διακυβέρνηση Και άλλο από την πολιτική σκηνή Διακυβέρνηση δεν υπάρχει Ναι διορθώσέ το Ναι εντάξει Την πολιτική διακυβέρνηση που δεν υπάρχει Αν δεν υπήρχε δεν θα έκανε κακά πράγματα Τόσο κακά πράγματα Για τη χώρα Λοιπόν Να μείνω λίγο στον μισονεϊσμό Καταρχήν, ο όρο περιλαμβάνει τα άτομα εκείνα τα οποία μισούν τη νεότητα. Δηλαδή, τα νέα πλάσματα. Είτε αυτά είναι μικρά παιδάκια, είτε είναι έφηβοι, είτε είναι μικρά ζωάκια, οτιδήποτε. Και έχουν την. αυτοί να τα βασανίζουν. Ή ξέρω εγώ να έχουν κακές ε, ε, προθέσεις απέναντί τους και όταν δεν μπορούν να τα βλάψουν, τα κακολογούν. Μαι, ναι. ε, δείχνουν μια κακία δηλαδή. Υπάρχει όμως μισονεϊσμός και σε μια άλλη νέα ιδέα, σε μια ε, νέα μέθοδο, ε, σε μια νέα ιδέα ιδεολογία. Δεν σημαίνει ότι κάθε νέο σε αυτά τα πράγματα τα δεύτερα είναι και το σωστό, αλλά δεν πρέπει με κανένα τρόπο να τα απορρίψει απριόρι, προκαταβολικά δηλαδή, ναι. πριν τα διερευνήσεις. Πρέπει να τα διερευνήσεις, να τα αξιολογήσεις για να... Τα απορρίψει και να ξέρεις γιατί τα απορίψεις. Ακριβώς, αν δεν ξέρεις Όχι, κάτι πώς θα το απορρίψεις. Βεβαίως. Δηλαδή, βεβαίως. Λοιπόν, ε, μια άλλη ε, περίπτωση που οι νευροδιευαστές προσπαθούν να μας εκλογικεύουν τα πράγματα γιατί οι νευροδιευαστές κάνουν... Ε, Πολύ άσχημα πράγματα για να μας προστατέψουν. Επειδή όταν παθαίνουμε γνωστική ασυμφωνία, είπαμε, έχουμε δηλαδή το φαινόμενο της μισαλοδοξίας εδώ και του μισονεϊσμού, αλλά και όταν έχουμε σύγκρουση κινήτρων. Στη σύγκρουση κινήτρων ε, για την ψυχολογία πριτανεύει η μειωμένη αυτοεκτίμηση. Και η έλλειψη αυτοπεποίθησης που προκύπτει από αυτή. Ε, και εδώ μπορεί να είναι είτε αγνία είτε να έχουμε βιώσει από την παιδική μας ηλικία ε, είτε πάρα πολύ αυταρχικό περιβάλλον... Ναι, ναι και υπάρχει μία φωνή που την ακούμε «Μη, μη, δεν είσαι ικανός, δεν θα ναι, τα καταφέρεις». το κάτω, βέβαια. Και αυτό κάθεται στο εγκέφαλο βέβαια. και τελειώνει το θέμα. Βέβαια. Ή αντίθετα να είχαμε μια, ένα περιβάλλον που το διακατήχε, το λεσέθερ, Θερ», «Ας το να κάνει ό,τι θέλει», ναι. όπου ξέρετε τα, τα αποτελέσματα... Άλλο άκρο αυτό. Τα αποτελ, τελ, ενώ είναι τελείω τα αντίθετα... Ναι. Τα αποτελέσματά τους είναι ταυτόσημα Ακριβώς. Δηλαδή είτε στο, στην απόλυτη περίπτωση του αυταρχισμού Είτε στην απόλυτη περίπτωση του Άστο ε, να κάνει ό,τι θέλει Τα αποτελέσματα είναι τα ίδια Το άτομο είναι, μεγαλώνει είναι χωρίς αντίληψη όριου, Χωρίς, χωρίς αυτοεκτίμηση, Χωρίς εικόνα εαυτού πραγματική Μ, ναι. Και επομένως δεν έχει και αυτοπεποίθηση. Λοιπόν, τι κάνουν λοιπόν στη σύγκρουση κινήτρων είναι αυτό που λέει ο λαό με μια παροιμία όποιος <Κι> δεν θέλει να ζυμώσει ή δεν θα κοσκινάει. Έτσι. Δηλαδή... Θέλεις και αυτό, θέλεις και εκείνο, δεν ξέρεις τι θέλεις. Μπράβο. Δεν έχει στόχευση ζωής, δεν έχει στόχο. Δεν ξέρεις που να κατευθύνεις την προσπάθειά σου. Δεν σύγχυση. ξέρεις τι είναι αυτό που χρειάζεσαι Έτσι. ή που θέλεις. Δεν ξέρεις τι σου λείπει. Επομένως, επομένως ούτε συνεκτίμηση δυνατοτήτων, ούτε διάγνωση συνιστοσών θα κάνει και επομένω θα πάρει μια απόφαση ή δεν θα την παίρνει γιατί ούτε σχεδιασμό ούτε στρατηγική. Τι προσπάθεια θα έχει. Και κυρίω δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει επιμονή στην προσπάθειά σου για να πετύχει το στόχο σου. Για να μην το ξεχάσω, όλοι οι φίλοι που μα ακούνε αυτή τη στιγμή από το Buenos Aires μέχρι την Αυστραλία και από την Αμερική μέχρι την Κύπρο και από τη βόρειο Ευρώπη μέχρι τη νότια Κρήτη, ε, βγαίνει νάντι 10 με 12 η Παπαμίτσου από το στούντιο της Κρήτη και μετά η εκπομπή που είναι στον αέρα, αυτή τη στιγμή, δηλαδή 12 με 2 ώρα Ελλάδος γιατί υπάρχουν οι διαφορέ των ώρων, θα παιχτεί επανάληψη για όλους τους φίλους και εντό και εκτό Ελλάδο που, που ή δεν την άκουσαν από την αρχή μέσο. ή θέλουν να την ακούσουν ολόκληρη στην ώρα του αργότερα, διότι του βολεύει και η ώρα και η διαφορά που έχουμε. Λοιπόν. Ε, υπάρχει και μια άλλη λογική λογική σε εισαγωγικά να πιστεύει ένα άτομο όποιος δεν συμφωνεί μαζί μου είναι εναντίον μου Μπράβο. και βλέπετε έχετε έναν άνθρωπο που είστε φίλος του τον σημερίζεστε, τον συμπονάτε, θέλετε να τον βοηθήσετε όταν βλέπετε ότι κάτι δεν το σκέφτεται σωστά ή δεν στην προσωπική του ζωή κάνει κάποια πράγματα που δεν είναι. Από τη στιγμή λοιπόν που πάτε να του πείτε κάτι σας θεωρεί εχθρό του γιατί απλά ε, είναι τόσο ανασφαλής εδώ ξαναλέω είναι υπόθεση μειωμένης ε, Αυτοεκτίμηση που σημαίνει ότι έχει εσφαλμένη εικόνα εαυτού για τους λόγους που είπαμε που ε, σας κάνει εχθρό του εσωτερικά ακόμα και αν ε, δεν σας το λέει σας το δείχνει όμως Δεν μόνο να κάτι, στην περίπτωση αυτή που θεωρώ ανεξάρτητα από άλλες άσχετα αν συσχετίζεται ε, εάν έχει προκύψει αυτή η αντίληψη από αντιπαραθέσει. Ε, Δεδομένε όμω Και δεν είναι εμφυτευτικών Δηλαδή το έχεις Σου δημιουργείται Εγώ, Σου λέω είναι αυτό μου τώρα Εγώ είμαι πολύ διαλεκτικό άτομο Δεν με ενδιαφέρει να πει ο άλλος οτιδήποτε Δεν μου κάνει εντύπωση και για μένα Αλλά από ένα σημείο και μετά Σε συγκεκριμένα πράγματα εννοώ το Αν Σε βάζω απέναντί μου και τελεία Αυτό πάει σε αυτή την περίπτωση Όχι, όχι Είπαμε να, να, να είναι αυθεντικός φίλος σου Να, να σε συμπονάει ναι. Να σε νοιάζεται Και, και δεν λέμε ότι δεν λέμε και δεν όπου είναι, εννοείται. Εκεί, εκεί δεν θα τον θεωρήσεις Επειδή δεν συμφωνεί μαζί σου εχθρό σου Θα το συζητήσεις εκεί το ναι, θέμα εκεί ναι. Και επειδή θα έχεις Ικανότητα ευθυκρισίας Γι' αυτό είπα Συνεκτίμηση των συνιστωσών που σου δίνονται για και την των περίπτωση. δυνατοτήτων του πεδίου σου όταν παίρνει. Ναι. θα μπορείς να τα κάνεις αυτά, αποκλείεται να μην βρείτε ένα κοινό ναι, σημείο πω, συμφωνίας. Σωστό. Μιλάμε τώρα για περιπτώσεις που έχουμε παθολογία ψυχολογική. Δεν, ε, ε, υπάρχει και ένας άλλος ε, λόγος που μπορεί να σφάλωμε. Αυτό σχετίζεται με την παιδεία... και με την καλλιέργεια, την γενικότερη που έχουμε. Ναι. Είναι η λογική του πετάει-πετάει. Ε, θα θυμούνται οι φίλοι ότι... μικρά παιδιά παίζαμε ένα παιχνίδι. Βάζαμε τα χέρια μας κάτω, το δείχτυ... και λέγαμε, πε, μας έλεγε κάποιος πετάει ο άιτος. Σηκώναμε το χέρι ναι. Πετάει ο Πελαργός Σηκώναμε το χέρι ναι. Πετάει ο Κοριδαλός Πετάει ο τοτός, Πετάει ο Γαϊδαρός Ο τοτός. <χαι> λοιπόν Θα θυμάστε ότι όλοι κάναμε λάθος Παρόλο που Ακούγαμε Και παρόλο που Περιμέναμε ότι το παιχνίδι έχει μια παγίδα <χαι> Φανταστείτε τώρα Πόσο λάθος μπορεί να κάνουμε, αν έχουμε συνηθίσει πετάει αυτό, να μας λέει κάποιος, και θα, θα το αναλύσω και στην πολιτική αυτό τι γίνεται, ναι. και, αλλά και στις σχέσεις μας. Λοιπόν, όταν μας λέει κάποιος, ε, όχι πετάει ο, ο, ο τοτός, αλλά μας λέει ε, αφηρημένες έννοιες ή μας λέει πράγματα που δεν μπορούμε να τα ερευνήσουμε εκείνη τη στιγμή που χρειάζεται κόπο για να τα ερευνήσουμε και επειδή εμείς δεν θέλουμε να τα ερευνήσουμε γιατί όπως λέει ο παππούς ο Θουκυδίδης, οι άνθρωποι αρέσκονται στα αίτημα γιατί δεν θε... βαριούνται να ερευνήσουν και δεν είχε και τηλεόραση τότε βέβαια, λοιπόν, τι γίνεται εκεί μας λέει τρεις προτάσεις ή τέσσερις απολύτως Αληθινές, πετάει ο αετός και δεν διαπετάει πετάει ο αετός ναι. Πετάει ο πελαργός και δεν διαπετάει δε ο πελαργός Σου πετάει και μία που δεν πετάει όμως ε, Λοιπόν, μας λέει λοιπόν και μία πρόταση Και εμείς το πιστεύουμε και αυτό το ίδιο ναι. Και θα σας πω ένα παράδειγμα Όταν βρισκόμουν στη Γαλλία Ήταν ε, πρόεδρος της Δημοκρατία ο Ζισκάρ Λοιπόν ένα απόγευμα καθώς έχουν γυρίσει οι Γάλλοι από τη δουλειά τους και τα λοιπά Τρών σούπα τους και κάθονται στην τηλεόραση κάνει ένα διάγγελμα και λέει Προσέξτε τι είπε Γεννιούνται μοναχοπαιδιά Γεννιούνται και πολλά παιδιά σε κάποια οικογένεια Γεννιούνται άνδρες γεννιούνται γυναίκες, γεννιούνται πλάσματα που είναι ικανά για επιστήμη ναι. και πλάσματα που είναι ικανά για χειρόνακτητη εργασία. εργασία. Λοιπόν, αυτό... Δεν είναι όλη για όλα δηλαδή. Ναι, αυτό κολλάει ένα πράγμα το οποίο... Δεν ισχύει, γιατί Γιατί ε, Αν την δεις έτσι την εκπαίδευση και την παιδεία ε, Ποιος είπε ότι ε, Ένας άνθρωπος Που μπορεί να κάνει μια χειρονακτική εργασία Δεν μπορεί να πάρει παιδεία ανώτερη Ποιος το είπε αυτό Έλατε. Ποιος το είπε ε, του δίνεις αποστερημένη παιδεία Αυτου Απλά πράγματα Τώρα με την κατάσταση που επικρατεί Έχει γίνει το ανάποδο Έχουν ε, μόρφωση πανεπιστημιακή Και κάνουν χειρονακτικές εργασίες Ναι λοιπόν <χαι> ε, Την επομένη μέρα η πανεπιστημιακή Καθίσανε και αποφασίσανε Βιολόγοι Παιδαγωγοί Μαθηματικοί ε, γενετιστές ε, νευροεπιστήμονες και γράψανε από ένα άρθρο το οποίο τυπώθηκε σε ένα βιβλίο στις ε, πανεπιστημιακές εκδόσεις της Ορβόνης με τίτλο «Δουέ ου νόντουέ» «Πρικισμένη ή, μη. ή μη. και μέσα εκεί αποδείκνυαν αυτό που πήγε να κάνει με το διάγγελμά του, που προφανώς κάποιοι του το γράψανε... για να μπορέσει να περάσει κάποια μέτρα ή κάτι στην Σωστό. παιδεία που είχε. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, οι άνθρωποι... Ε, το σύστημα γνωρίζει πώς σκέφτεται ο άνθρωπος... όταν γυρνάει και είναι ανοιχτός... που του λες κάποια πράγματα που τα αποδέχεται πλήρως. Ναι, ναι. Και δεν κάθεται να σκεφτεί για το τέταρτο... Το εντάσσει και αυτό Μ, ως πακέτο, πραγματικό. Ναι. Είναι σαν το πετάει, πετάει. Ναι, ναι. Υπάρχει από την άλλη μεριά η λογική του star system. Ε, εδώ μπαίνουμε στην πολιτική. Το υπερσύστημα μας δι, δι, δι, δημιουργεί ε, έτσι, ανθρώπους με authority που είναι δηλαδή... Ε, mm. οι πλέον οι δίμονε, οι κατάλληλοι Elite. βέβαια λοιπόν αυτοί μπορεί να λένε για ένα διάστημα αλήθεια στις έρευνές τους και για κάποιους λόγους που γίνονται οι ακαδημαϊκοί τους λένε συστημικούς επιστήμονες δηλαδή mm έχουν γίνει εγώ τους λέω Φιλιππινέζες του υπερσυστήματος και Ποιο σωστά είναι έτσι γιατί είναι πιο κατανοητό έτσι, έτσι. Φιλιππινέζες του υπερσυστήματος Άμα πει στον άλλον είναι συστημικό λοιπόν, αυτοί, αυτοί λειτουργούν με δύο τρόπους Ο ένας είναι Ότι κάνουν δίθεν μια έρευνα ναι. Και ξέρετε Για να γίνει μια έρευνα ή ένα πείραμα Εξαρτάται Τι υπόθεση εργασία βάζω ε, Βέβαια Έτσι και πώς αξιολογώ τα δεδομένα μου Οπότε δεν μπορούν να πουν Ότι δεν ισχύει κάτι Που το υπερσύστημα δεν το θέλει Να το ξέρει ο κόσμος Αλλά το βάζουν σε αμφισβήτηση Σε αμφιβολία Ναι να το δούμε Έτσι. Και επειδή Και επειδή, και επειδή ε, Οι άνθρωποι Θέλουν ε, Να ακούν πράγματα Που δεν τους φοβίζουν οι Λατίνοι λέγανε «Libender credimus quod optimus». Πολύ πιο εύκολα και πιο ευχάριστα πιστεύουμε αυτό που θέλουμε Παβ, ότι ευχόμαστε πα, να πιστεύουμε. Παύλα να χαϊδεύουμε αυτιά που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, το πιστεύουν και α, τους αφήνουν να γίνεται η φθορά εναντίον τους. Ο δεύτερος τρόπος που λειτουργούν αυτοί είναι εφόσον μπορούν να Καταγγέλνουν του σοβαρού ερευνητέ Για... και να γίνεται δηλαδή αυτό που λέμε δολοφονία χαρακτήρα. Μπράβο. Καταλάβατε. Οπότε σε ισοπεδόν ή όμορφα. Δολοφονία χαρακτήρα. Λοιπόν, δεν μπορούν να κρατήσουν ρεβόλβερ, δεν μπορούν να τον ανεβάσουν στο σκάνδαλο. Σε σκοτώνει ή αλλιώ. Τον δολοφονούν με άλλο τρόπο. Και λέει εδώ ο Νίκο για τι Φιλιππινέζε που είπε πριν, ότι αυτοί είναι πράκτορες τελικά. Ναι. Κατά τον Α ή Β τρόπο θα συμπληρώσουμε. Λοιπόν, ενώ ο Φιλιππινέζε δηλαδή είναι οι λακέδε, οι υπηρέτε. Ναι. Με ρωτάνε όμω εδώ γιατί οι άνθρωποι είναι σοβαροί. Επομένω. Περιμένε, με ρωτάνε εδώ γιατί είναι σοβαροί άνθρωποι, να του πει τι ράτσα είναι ο φίλη. Να του πω. Τι ράτσα είναι ο φίλη. Ε, καταρχήν ο φίλης δεν είναι επιστήμον. Τι ράτσα είναι, ρωτάει ο άνθρωπο. Τι γελάς Ο άνθρωπος είναι σοβαρός και κάνει μια ερώτηση σε μια καθηγήτρια πανεπιστημίου, τη φίλη μα και λέει να του προσδιορίσεις τη ράτσα του. Τι γελάς τώρα, εσύ. Δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι εδώ. Το έχει ξαναπεί και το έχω ξεχάσει γι' αυτό. Και παίρνω την ατάκα του. Τη ράτσα είναι ο φίλη. Πάγκαλο, είχε πει, είχε πει πάγκαλο φίλη και. Μαστόδοντα. Μαστόδοντα, μπράβο. Μαστόδοντα, δεν το, το βρήκε Γι' αυτό γελάω <laughs> λοιπόν, ε, Αυτά είναι πλάσματα που έχουν μείνει στον αρπετικό εγκέφαλο <laughs> Έτσι Μαστόδοντα Ωραία Λοιπόν ε, Τώρα Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να λειτουργήσει και ένας πολιτικός ή μια ιδεολογία. Ναι. Ε, πάει λοιπόν και είναι πάρα πολύ, πολύ συνηθισμένη η λογική του πετάει-πετάει. Ε, και ξέρετε οι νευροδιευαστές, επειδή η γνωστική ασυμφωνία και η σύγκρουση κινήτρων Προκαλεί καταλητικό άγχο και το καταλητικό άγχο είναι άκρο επικίνδυνο yeah. για την υγεία και την σωματική για σωματοποιούμε τι πιέσει αυτέ που προκαλούν καταλητικό άγχο, ε, ή μπορεί να ε, έχουμε και ψυχολογικέ επιπτώσει συνέπειε. Λοιπόν, οι νευροδιαβαστές, λοιπόν, μας παραπλανούν. Θα μου πείτε οι νευροδιαβαστές μου με παραπλανούν. Ναι, μας παραπλανούν. Παίρνουν δηλαδή το μήνυμα και το, το στέλνουν αλλού. Αυτό γιατί σημαίνει, πώς δηλαδή. Το... Ναι, γι αυτό, αυτό το ξέρανε οι πρόγονοι, γι' αυτό και λέγαν νους ώρα και νους ακούει. Επειδή ο εγκέφαλος δεν έχει καμία άμεση επικοινωνία με το περιβάλλον, έχει μόνο νέμεση Στην ουσία είναι ένας αποκωδικοποιητής Ό,τι λαμβάνει το... Α, το, Αυτό που λαμβάνει διελίζει. έχει δικές του νόρμες ναι, ναι, ναι. Και ας πούμε Αποκωδικοκώδικες Για να το ερμηνεύει Λοιπόν, οι νευροδιευαστές του εκεί επεμβαίνουν Και όσο Έχει παρατηρηθεί Και είναι πορίσματα ερευνών Αυτό Όσο περισσότερο Μεγαλώνει ένα παιδί σε πολύ πρόημη ηλικία καθώς αναπτύσσεται σε δογματικό περιβάλλον ναι. Και δογματικό περιβάλλον είναι το να το αφήνεις να κάνει ό,τι θέλει ή αντίθετα να το εμποδίζεις πάρα πολύ να, να έχεις αυταρχισμό Ο είναι ο ίδιος ε, Ή να του λε, αυτό <Ρεθυν>. είναι και τελείωσε η πάρα πολύ έτσι, θεούσικο περιβάλλον που ναι, δεν αφήνει. Είναι πραγματικό ναι, ναι. ναι. τελείω. Λοιπόν, ε, αυτά τα πλάσματα, επειδή δεν έχουν σωστή εικόνα αυτού και δεν έχουν και αντίληψη ορίων, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πιο επιρρεπή σε αυτές τις καταστάσεις. Γι' αυτό προσοχή. Προσοχή, οι γονεί πώς πρέπει να μεγαλώνουν τα παιδιά τους έτσι. για να τα κάνουν ικανά ω ενήλικες ή έφηβοι, από έφηβοι και ενήλικες να μπορούν να έχουν ευθυκρισία και να ξέρουν πώς να σκέφτονται. Έτσι. Και λέει και ο Νίκος εδώ πάνω σε αυτό που είπε, ότι όταν λειτουργεί έτσι το θέμα και είναι εγκλωβισμένο το, το άτομο τον ονομάζει και ο άρρωστος ο φοβισμένο, ο έτσι αλλιώ δεν αντιδρά και είναι ένα πελατάκι σούπερ για το είναι συστηματάκι. Πελατιακή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα το εξή τραγούδιον από το group Avaton. Μάικ θα στο βάλω μετά το άλλο που στα ξένα είναι το Feng Shui, δηλαδή ίδωρ και ΑΐΡ από μια γκρουπάρα ελληνική που παίζει παραδοσιακά κομμάτια αρχαία. Το κομμάτι λέγεται Heidor και Αιρ, δηλαδή Βενξούι κατά τα κινέζικα. Περίεργα. Αλμπρέτο 14. Ακόμη, γιατί η Έλληνε κυρία Τζάνι είναι στο μικρόφωνο. Η συγκεκριμένη εκπομπή τελειώνει σε λίγο και θα παιχτεί σε επανάληψη μετά την εκπομπή τη κυρία Νάτη Παπαμίτσου που θα ακολουθήσει στι 10 δηλαδή μετά τι 12. Για του φίλου που θέλουν να την ξανακούσουν, ήδη την ακούσαν από την αρχή. Λοιπόν. Δηλαδή, <coughs> Ε, μία άλλη προϋπόθεση... Ε, για να παίρνουμε καλή... Ε, να, απόφαση... ή να κρίνομαι με ευθυκρισία... Ε, που είναι πιο δύσκολη... γιατί συναρτάται με την καλλιέργειά μας. Κάτι που το παραμελούμε φοβερά. Στο Μεσαίωνα... Προσπαθούσαν να μην σκέφτονται οι άνθρωποι να προσεύχονται. Σήμερα μας βάζουν άλλο πράγμα. Σήμερα έχουμε μία ανασφάλεια υπαρξιακή για, και για την ίδια μας τη ζωή και την χώρα μας και τις, ε, τους δικούς μας. Όλο, όλο, αυτό που ζούμε. όλο αυτό που γίνεται. Και παραμελούμε την καλλιέργειά μας. Προτιμούμε δηλαδή να εκτονοθούμε βλέποντας ένα ποδόσφαιρο μια άλλη ενώ κουταμάρα. θα μπορούσαμε να πάμε σε ένα καφενείο όπως έχουν έξω και να κάνουμε μια συζήτηση Μπράβο. πολιτική αλλά με ε, φιλοσοφική διάθεση ναι, ναι. και η φιλοσοφία είναι κάτι το οποίο μας επιτρέπει να συζητάμε χωρίς να έχουμε τίποτα από όλα αυτά που είπαμε στην αρχή δηλαδή ε, ανασφάλειες, πλε, πνευ, ε, πλέγματα, ε, ε, ε, κακή πρόθεση, ε, φόβους διαφόρους... Έλλειψη αυτοπεποίθηση ε, φό, Φόβους διαφόρους, ε, εμπάθεια... Κυρίως. Έτσι, ε, όλα αυτά είναι αποτελέσματα, είπαμε τίνο, της μειωμένης αυτοεκτίμησης και τα λοιπά και όλα αυτά που έχουμε και της άγνιας και τα λοιπά. Να μην τα ξαναλέμε, απλά... Ε, μας βοηθάει και καθώς το συζητάμε, καλλιεργούμε και τον εαυτό μας και παίρνουμε και την πληροφορία και την επεξεργάζεται και το μυαλό μας και δεν μπορούμε, μια και μας κατέστρεψαν τις πόλεις μας, κοιτάξτε πώς είναι η πόλη μας, όλο αυτό το κητσαριό που υπάρχει. Η αντιαισθητικότητα. Βέβαια η αντιαισθητικότητα. Το είπα, Κιτσαριώ, γιατί θα Φαλά μου έλεγες το πες το απλά. Μα το είπα εγώ στη δημοτική και <laughs> Όχι, εγώ το είπα. <laughs> στη δημοτική και στην την <laughs> Λοιπόν, και δημιουργεί ένα άξενο η πόλη μας. Ε, επομένως, η, η ικανότητα αυτή που είναι βασική προϋπόθεση να μπορούμε, για να μπορούμε να κάνουμε σωστές σκέψεις και κρίσεις, ονομάζεται κατάβγαση. Δηλαδή, να έχουμε την ικανότητα να φωτίζουμε με το νου μας, με τη σκέψη μας, να κάνουμε κατάδυση στο πεδίο και να, να το γνωρίζουμε, δυνατότητες, συνιστώσεις, ε, όλα αυτά να τα συνεκτιμάμε να βάζουμε το δικό μας τον στόχο, να σκεφτόμαστε όμως και συνέπειες για το περιβάλλον και με αυτόν τον τρόπο να βρίσκουμε την βέλτιστη λύση. Η βέλτιστη λύση, μια άλλη αριστοτελική έννοια, είναι, που την έχει οθετήσει πια και η ψυχολογία και η κοινωνιολογία, είναι ε, γνώση και πρόθεση. Γνώση που σχετίζεται με την παιδεία και την καλλιέργεια και η πρόθεση που σχετίζεται με το χαρακτήρα μας. Δηλαδή να έχουμε, να είμαστε ανοιχτοί, να είμαστε καλοπροαίρετοι. Το να είμαστε καλοπροαίρετοι είναι το αντίθετο της εμπάθεια. Ε, και να είμαστε, να έχουμε γενναίο φρόνημα, να τολμούμε, να ξέρουμε, να ξέρουμε την αξία και τα όρια της εμπειρίας και να μην το παίζουμε ξερόλες γιατί βαριόμαστε να σκεφτούμε ή δεν δεχόμαστε από μισονεϊσμό ή μισολοδοξία την άλλη ε, σκέψη και αν ξέρουμε τα όρια της εμπειρίας είμαστε πιο σωστοί γιατί και η εμπειρία δεν είναι πανάκια και δεν είναι αυτό που δίνει την γνώση την ανώτερη και την καθολική αλλά να ξέρουμε και τα όρια της διακύβευσης είναι αναγκαίο να παίρνουμε και όταν έχουμε αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση παίρνουμε αυτό που λέτε ρίσκο διακύβευση στα ελληνικά αλλά πρέπει να ξέρουμε και τα όρια της διακύβευσης και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να Παίρνουμε τι αποφάσει μα χωρίς άγνοια, χωρί να, να, απο... να είμαστε υπηρέτε ενό συμφέροντος λαθεμένου που έχουμε, ούτε να έχουμε φόβο ούτε εμπάθεια. Είναι <Ρι> <Ρι> I gotta go hard, drive by and say hello Hey Fred Wreck, you my mellow Now let me hear what I sound like acapella Shh, Roll, ride, dip, sweat well. Now bring it back, just, just like, like this Like a dog, without his bone I like a G, without his chrome It's hard to imagine The homie dog in the jag And he checkin' for the checkered flag yeah. coming in first, never in last Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean. I do it up a class. So fast in your seat belts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get a bowl and roll and ride, slip through the shit. Like storm. a dog without a bone, And actor out alone. Riders on the storm. There's a killer. Στόχοι λοιπόν οι οποίοι διαμορφώνονται από όσο το δυνατόν πιο σωστή ε, και πραγματική Αντικειμενική θα το έλεγα, ε, αυτοεκτίμηση, εικόνα αυτού, ε, γνώση του πεδίου, συνεκτίμηση των δυνατοτήτων που δίνει και των συνιστοσών του, ένα τέτοιο στόχο με, με αυτά τα εφόδια μα οδηγεί σε έναν σχεδιασμό και μια στρατηγική η οποία από εκεί και πέρα το μόνο που θέλει είναι η επιμονή στην προσπάθειά μας για να τον πετύχουμε. Και από την άλλη τη μεριά να μην επιτρέπουμε να μας παραπληροφορούν και να μην επιτρέπουμε να αποδεχόμαστε ψευδεπίγραφα ε, τσιτάτα ή θέσεις. Ε, είπαμε πως γίνεται αυτό ελπίζω να έγιναν κατανοητά Τι, στην επόμενη Δευτέρα θα συνεχίσουμε για το άλλο την άλλη διαδικασία λήψη αποφάσεων όταν έχουμε μια θέση ευθύνης ή αξι, ε, είμαστε ε, επαγγελματικά ε, έχουμε ε, να αξιολογούμε πράξεις και προσπάθειες ανθρώπων ή Έχουμε ευθύνη ε, πολιτική. Η πολιτική είναι μέσα και σε μια οικογένεια, είναι μέσα και σε μια επιχείρηση, είναι μέσα και σε μια παρέα. Παντού, σε μια παντού, παρέα, παντού είναι πολιτική. Αντίποτε, Η πολιτική είναι και η αναπνοή μας. Και το ότι αναπνέουμε, τι αναπνέουμε, είναι πώς πολιτική. αναπνέουμε, ο τρόπος που αναπνέουμε είναι πολιτική και αυτό πράξη φίλτατη. Να έχετε μια καλή εβδομάδα να έχετε χαρά όσο μπορείτε να χαίρεστε το γέλιο είναι φάρμακο σε κάθε κατάσταση και να ξυπνάτε για να ξημερώσει και στη χώρα αυτό το λέω στους Έλληνες και σε όλους τους φίλους ομογενείς που μας βοηθούν με τις διαμαρτυρίες τους έρωστε και ευδαιμονείτε ελληνοπρεπός Τώρα Dors και Τζάνι και Albedo Μόνο εδώ γίνονται αυτά αγαπητοί φίλοι Αντιλαμβάνεστε δεν γίνονται αλλού αυτά τα πράγματα Τώρα να ακούς τζάνι και Dors με Snoop Dog Λοιπόν, δεν φεύγει κανεί. Ακολουθεί η κυρία Παπαμίτσου Ινάντι, φίλη μα από το στούντιο νοτίο του Ιρακλείου Κρήτη εκεί από το σκινιά. Ένα. Δεύτερον, η εκπομπή που μόλι έλαβε τέλο στι 12:12 και κάτι θα πεχτεί σε επανάληψη συγκεκριμένη. Να ευχαριστήσω όλους φίλους που είναι μέσα από το Μπουένο Σάιρες μέχρι την Αυστραλία και από τη Βόρεια Αμερική επάνω Νέα Υόρκη και Κάνσας και Χιούστον μέχρι την Κύπρο. Λοιπόν, καλή συνέχεια να έχετε, σε πάρα πολύ λίγο η κυρία Παπαμίτσα είναι ζωντανά στον αέρα.